Μεταφέρω σε ένα άλλο πεδίο σκέψης που ενσωματώνει τη μικρά ιστορία και την τοποθετεί σε ένα πλαίσιο που νομίζω είναι απαραίτητο για να κατανοήσουμε τις επιμέρους μεταβολές έστω και αν αναφέρονται με τον πολύ ηχηρό όρο της ρήξη ή της συνέχειας σχετικά με το τέλος της αρχαιότητας. Η συζήτηση για το τέλος της αρχαιότητας έχει καταλάβει στην νεοτερική κοινωνική επιστήμη μια κέρια θέση ευλόγως βεβαίως διότι αυτή κρίνει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και με την αντίληψη που έχουμε για την κόσμο ιστορία και για την νεότερη εξέλιξη με κατάληξη την εποχή μας. Επομένως έχει κέρια σημασία στο επίπεδο των ενιών της εξελικτικής ταξινόμησης ε, της ιστορίας όπως επίσης και με ανα, τα αναπόφευκτα στάδια δηλαδή την κατανόηση του ελληνισμού. Είναι κρίσιμη σε τελική ανάλυση η απόφανση για το τέλος της αρχαιότητας για την κατανόηση της εποχής μας της νεοτερικότητας όπως λέγεται για να της δοθεί μια προσημείωση ιδεολογική ανοτερότητας και τον τρόπο που μετέβει ο κόσμος από αυτό που αποκαλούνται αρχαιότητα στην σημερινή εποχή. Θα προσεγγίσω το θέμα μου σε τρία επίπεδα. Πρώτον, θα καταγράψω το γενικό πλαίσιο της έννοιας της αρχαιότητας. Δηλαδή, τι είναι αυτό που συγκροτεί την έννοια της αρχαιότητας και, τη συνέχεια ή της αρχι... ασυνέχειας του ιστορικού γεγονότος, όπως βεβαίως γίνεται αντιληπτή αρχικά από την νεότερική, την, την ιδεολογικά προσημιωμένη επιστήμη. Με αυτόν τον τρόπο θα αναδείξω σε ένα δεύτερο επίπεδο το γνωσιολογικό έλλειμμα και μάλιστα το άλμα αυθαιρεσίας της νεωτερικής επιστήμης ως προς το τι συγκροτεί την αρχαιότητα και, την, και το τέλο της και τρίτον θα επιχειρήσω να ορίσω την φύση και τον χαρακτήρα της έννοια αρχαιότητα ε, μέσα από μια διαφορετική την κόσμοσυστημική όπω όπως την αποκαλώ ε, προσέγγιση της κοσμοϊστορίας... που σημαίνει ότι προλέγω το τέλος της αρχαιότητας τοποθετείται στο 19ο αιώνα... και όχι στον 4ο αιώνα όπως δηλώνει η νεότερη επιστήμη. Η νεωτερικότητα περιλαμβάνει λοιπόν στην αρχαιότητα η νεωτερική επιστήμη κρατούσα τον ελληνικό κόσμο των πόλεων κρατών τους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Δηλώνεται ρητός ότι η αρχαιότητα τελειώνει με την άλωση της δυτικής Ρώμης από τα γερμανοσκανδραμικά βαρβαρικά φύλα ή κατά μέγιστον τον έκτον αιώνα με την εξάντληση του εγχειρήματο του Ιουστινιανού να ανακτήσει τη Δύση. Δεν εγγράφεται επομένω την αρχαιότητα το Βυζάντιο για τον ίδιο λόγο, αν και όχι κατά την ίδια έννοια που δεν ταξινομείται σε αυτήν, στην αρχαιότητα και ο δυτικός Μεσαίωνας. Τι είναι λοιπόν αυτό που ορίζει την αρχαιότητα και το οποίο εκλείπει με την είσοδο στην μεσαιωνική περίοδο κατά τη νεότερη επιστήμη. Συγκεντρώνει την ομοφωνία η παραδοχή ότι το τέλος της αρχαιότητας συμπίπτει με το τέλος των πόλεων. Δεν είναι σαφές τι αντιλαμβάνονται οι νεότεροι όταν αναφέρονται στις πόλει. Μπορούμε όμως να συναγάγουμε ότι, το συμπέρασμα ότι περικλείουν στην έννοια της πόλεως την ύπαρξη ενός δημοσίου χώρου που τον προσκυρώνουν επίσης και στη Ρώμη, μια σχέση δηλαδή μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής που δεν ανήκει στην προσωπική ιδιοκτησία Τρίτου Τινός όπως στην περίπτωση της Φεουδαρχίας και βεβαίω της περίοδου που ακολούθησε τη Φεουδαρχία κατά τη νεότερη εποχή προ την ταξινόμηση αυτή της κοσμοϊστορίας, η νοτερική επιστήμη θα προχωρήσει σε μια αξιολογική στάθμιση του Δυτικού Μεσαίωνα, ο οποίος και όταν δεν εγγράφεται ως ανώτερο στάδιο σε σχέση με την αρχαιότητα, προφανώς εγγράφεται πάντοτε, θεωρείται ως ο φυσικός διάδοχος της αρχαιότητας, που λειτουργήσε ως η γέφυρα για τη μετάβαση στο νεότερο κόσμο. Το Βυζάντιο, εν προκειμένω, μόνο κατ' οικονομίαν δύναται να διεκδικήσει μια θέση περιθωρίου στην ορθοταξία αυτή. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν ανήκει στην αρχαιότητα. Αναφέρθηκα ήδη στο γνωσιολογικό έλλειμμα και μάλιστα στο άλμα αυθαιρεσίας που περιέχει η επιλογή αυτή, όπως άλλωστε και το σύνολο της νεωτερικής κοινωνικής επιστήμης. Θα επικαλεστώ μόνον ορισμένα παραδείγματα, ελπίζω αποδεικτικά του ισχυρισμού μου... καθώς ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ περισσότερο. Πρώτα-πρώτα, δεν ορίζεται η ιδιοστασία, η φύση της έννοια αρχαιότητα. Είναι πολύ ασαφής. Δεύτερον, δεν διευκρινίζεται η φύση του υπόλοιπου κόσμου στον πλανήτη... ...που συντρέχει με την έννοια αρχαιότητα και η διαφορά της από τον ελληνικό κόσμο που ουσιαστικά ενσαρκώνει την έννοια της αρχαιότητας. Ύστερα δεν προσδιορίζεται η ακριβής θέση του δυτικού μεσαίωνα στην κοσμοιστορία και συγκεκριμένα στην εξελικτική ορθοταξία που οδηγεί από τη λεγόμενη αρχαιότητα στο νεότερο κόσμο. Θα καταδείξω ότι όλα αυτά, ελπίζω, που λαμβάνονται ως αυτονόητα και που αιτιολογούν το τέλος της Τη νομιζόμενη αρχαιότητα αποτελούν απλέ δοξασίε, ισχυρισμού που διαψεύδονται από τι ίδιε τι πηγέ. Όντω, η έννοια τη αρχαιότητα αποδίδει το όπω το αποκαλώ, θα εξηγήσω γιατί, το ελληνικό ή ανθρωποκεντρικό κόσμο σύστημα μικρή κλίμακα που εδράζεται στην θεμελιώδη κοινωνία τη πόλη. Κοσμοσύστημα το κοσμοσύστημα ορίζεται ως το σύνολο των κοινωνιών που έχει μια εσωτερική συνοχή, την ίδια ίδιο συστασία, τις ίδιες αρχές και μια αυτάρκεια στο εξελικτικό γίνεσμα. Είναι ένα σύνολο κοινωνιών το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα που συγκροτείται με όρους ελευθερίας. Αυτό κάνει τη διαφορά με τον υπόλοιπο κόσμο, το δεσποντικό κοσμοσύστημα, που προϋπήρχε και συνεχίζει μέχρι τους νεότερους χρόνους στον υπόλοιπο πλανήτη. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της ανθρωπότητας συγκροτείται και κινείται παράλληλα προς το δεσποντικό κοσμοσύστημα ένας ολόκληρος κόσμος που ανάγεται, αναφέρεται και συγκροτείται με τους όρους της ελευθερίας. Δεν θα εξετάσουμε το γιατί αυτής της συγκρότησης του ελληνικού κόσμου με όρους ελευθερίας με όρους κόσμο-συστήματος. Θα διακρίνουμε μόνο δύο μεγάλες φάσεις οι οποίες αγνοούνται, οι δύο σημεία, αλλά αγνοούνται ταξινομικά στο εξελικτικό γίγνεσθε εν το συνόλο, που έχει διανύσει ο ελληνικός ή ο ανθρωποκεντρικός αυτός κόσμος των πόλεων που είναι η κρατοκεντρική πόλης κράτη, το άθροισμα κρατών, το σύνολο αυτού του ανθρωποκεντρικού κόσμου και η οικουμενική φάση αυτή για την οποία ε, γίνεται λόγος με την ταυτότητά της δηλαδή η ελληνιστική και η ρωμαϊκή περίοδος ε, χωρίς να αναφερθούμε για την ώρα σε αυτό που συγκροτεί την επόμενη περίοδο που ε, την αποκαλούμε Βυζαντινή. Η περίοδος λοιπόν της ικουμένης που συγκροτεί αυτή την ε, οικουμενική ε, διάσταση του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος την μετακρατοκεντρική ο σημερινός κόσμος για να γίνω κατανοητός είναι κρατοκεντρικό μόνο. Αυτό λοιπόν που τον χαρακτηρίζει είναι η έννοια του δημοσίου χώρου. Αυτό θεωρεί ότι είναι το μείζον για την νεοτερικότητα. Αυτό που κατά ιδιοποίηση, να δούμε δηλαδή την προσέγγιση της ρωμαϊκής ή της ελληνιστικής εποχής, και βεβαίως τις νεότερη εποχή αποτελεί ουσιαστικά η έννοια του δημοσίου χώρου την ιδιοποίηση της έννοιας του Δήμου και την απόδοση της πολιτείας αντί για την κοινωνία των πολιτών συγκροτημένης πολιτικά στο κράτος, όσε αν το πολιτικό σύστημα είναι ταυτόσιμο με την έννοια του αυτονομμένου διαφοροποιημένου από την κοινωνία κράτου. Αυτό είναι η ολιγαρχική πολιτεία για την ανθρωποκεντρική εξέλιξη του πολιτιακού γεγονότος. Τι συνέβη λοιπόν στον κορμβικό τέταρτο αιώνα κατελήθη όντως η οικουμενική κοσμόπολη η κοσμόπολη είναι το κράτος της οικουμένης που συγκροτείται από τις πόλεις δεν τις καταργεί τις μεταβάλλει σε αυτόνομες κρατάνε όλο το πολιτιακό υπόβαθρο την πολιτική αυτονομία και διοικούνται με την αρχή της Ένωμης Επιστασίας από την Μητρόπολη Πολιτεία. Την Ελληνιστική Μητρόπολη Πολιτεία, τη Ρωμαϊκή Μητρόπολη Πολιτεία και θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τον 4ο αιώνα είναι ότι καταργείται η Δυτική Οικουμενική Κοσμόπολη δηλαδή η Ρωμαϊκή, η Δυτική Ρωμαϊκή Κοσμόπολη. Αυτό συμβαίνει στη Ρύση. Απόλυσε επομένω με την κατάλυση της ρωμαϊκής κοσμόπολης απόλυσε η δύση την ανθρωποκεντρική της ίδιοσυστασία. Έγινε δεσποτική, φεουδαλική. Επανήλθε στο προ της ρωμαϊκής εποχής καθεστώς της. Η εξέλιξη αυτή λοιπόν δεν χαρακτηρίζει την δυτική, την ανατολική ρωμαϊκή παριά της ρωμαϊκής της οικουμένης. Τι συνέβη εκεί, να υποθέσουμε ότι ενώ δεν περιήλθε στο πιο απεχθές στοιχείο ιδίωμα της Φεουδαρχίας, την ιδιωτική Φεουδαρχία, την ιδιωτική Δεσποτεία, εν εξύλθε εξήλθε του, το Βυζάντιο, όπως αποκαλείται στη συνέχεια, του ανθρωποκεντρισμού και περιήλθε στη Δεσποτεία. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει νεωτερική επιστήμη, διατηνόμενη εξ όμως, ότι επήλθε και εκεί το τέλος των πόλεων. Κανείς από τους βυζαντινολόγους δεν μιλάει για την ύπαρξη πόλεων στο Βυζάντιο. Και ότι περαιτέρω η οικουμενική κοσμόπολη, δηλαδή η κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας, μεταβλήθηκε σε μια θεοκρατική κρατική δεσποτεία. Αυτοκρατορία τη λένε. Συνεπώς, συνεπής με την επιλογή αυτή, θα επικαλεστώ μόνο ένα παράδειγμα, ο Φίνλεϊ θα, θα διατυπώσει την απορία γιατί ο Ιουστινιανός επιμένει να ρυθμίζει σχέσεις εργασίας και συγκεκριμένα το καθεστώς της δουλείας αφού η δουλεία εξέλιπε με τη μετάβαση στη Φεουδαρχία. Γιατί η πόλη, της αρχαιότητα, συνοδεύοταν όπως ξέρουμε, με την, το καθεστώς της δουλείας. Θα αποδώσει δηλαδή το γεγονός αυτό στη δύναμη της συνήθειας. Κατά συνήθεια ανάφησε αυτέ τι νομοθετικέ ρυθμίσεις ενώ εξ, εξ, εξ, εξέλιπε ή ε, το καθεστώς της δουλείας. Αυτή καθεαυτή όμως η παρέμβαση του Φίνλεϊ περιέχει το σπέρμα της εξήγησης αυτού του φαινομένου. Είναι όντως γεγονός ότι τον τέταρτο αιώνα εκλείπει η δουλεία. Για διαφορετικούς όμως λόγους στη Δύση και στην Ανατολή. Στη Δύση αυτονοήτως οι πληθυσμοί, ελεύθεροι και δούλοι μετατάσσονται στο καθεστώς της δουλοπαρικίας. Στην Ανατολή όμως, ήδη από την αρχή της μετάβασης στην Οικουμένη αλεξανδρινή χρόνη και κατά τους στη διάρκεια της Ρωμαϊκής Περιόδου... το οικονομικό σύστημα ενδύεται την εταιρική μορφή... και θα γενικευθεί στη συνέχεια. Πράγμα που θα μεταβάλει το πρόσημο της ιδιοκτησίας... επί της οικονομίας και βεβαίως θα καταργήσει... γιατί θα εκλείψει αυτονοητός ω μη χρήσιμη πια τη δουλεία. Η νομοθεσία του Ιουστινιανού διατηρεί ρυθμίσεις σχετικά με τη δουλεία διότι δεν αφορά τη Δύση αλλά την Ανατολή όπου εξακολούθησε να υπάρχει ακόμη στην εποχή του Ιστινιανού ένα καθεστώς οριακό μεν, αλλά δουλίας. Επομένως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια ιδιοσυστασία ανθρωποκεντρική στην Ανατολή η οποία συνεχίζει και η οποία δεν έχει να κάνει με αυτό που συνέβη στη Δύση. Συγχρόνω, όμω, επαναλαμβάνει η νομοθεσία του Ιστινιακού και μάλιστα με μια εντυπωσιακή συχνότητα νομοθετικέ ρυθμίσει που αφορούν στο νέο εταιρικό οικονομικό σύστημα. Την νομισματική οικονομία που είναι συγκροτημένη με αυτό που αργότερα αποκλήθηκε και μάλιστα αποδόθηκε στην ε, δυτική φεουδαρχία, τι συντεχνίε. Δεν έχει αυτόν τον χαρακτήρα ακόμα αυτή την εποχή. Ο ίδιο ο, ο Ιστινιανός, λοιπόν, στι νεαρέ του που αφορούν στην ανατολική επικράτεια. Ορίζει επίσης τα ζητήματα των κοινών. Ό,τι αφορά στις τοπικές υποθέσεις, αλλιώς το λέει απλώς το παραφράζω έτσι, ρυθμίζονται όπως το παρελθόν από τις πόλεις, δηλαδή από τα κοινά. Ορισμένοι θα μεταφέρουν την κεσαροπαπική εκδοχή της δεσποτείας που ίσχυσε στη Δύση, στη Λατινική Εκκλησία, στο Βυζάντιο, για να υποστηρίξουν το επιχείρημα ότι και, αυτό, και σε αυτό μεταστεγάστηκε η μεσαιωνική διαστάση της ε, κρατικής δεσποτίας. Συγχρόνω, θα πει ότι θα γενικευθεί ο ορισμός του μάλλον θα γενικευθεί θα, πει, θα γενικευθεί ορισμός του βυζαντινού συστήματος ως αυτοκρατορίας. Δηλαδή η έννοια του στρατηγού αυτοκράτορα που δεν έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα ουσιαστικά εισάγεται ως ιδιώνυμο, ιδιαίτερο καθεστώς του Βιζαντίου, παρόλο που στο Βυζάντιο η έννοια της βασιλείας της μοναρχίας ορίζεται ως βασιλεία. Επαναλαμβάνει δηλαδή το καθεστώς, το πολιτιακό καθεστώς των ελληνιστικών χρόνων. Ανεξαρτήτως όμως των ε, επισημάνσεων αυτών, είναι δεδομένο ότι η πόλης είναι πρωταρχικό συστατικό στοιχείο του Βυζαντίου και επιβεβαιώνεται από τις ίδιες τις πηγές, ανεξαρτήτως του ότι ε, συνεχίζουν οι νεότεροι στοχαστές να μεταφράζουν την έννοια της πόλης με την έννοια του άστεως. Είναι μια παραφθορά δηλαδή των έννοιων, αλλά οι οποίες όμως ε, βλέπουμε ότι αν εξετάσουμε το πώς συγκροτείται η Εκκλησία στο Βυζάντιο, η ελληνική εκδοχή του χριστιανισμού, είναι ακριβώς βασισμένη στην έννοια της πόλης και μάλιστα ε, την έννοια της δημοκρατικής πόλης, δηλαδή ως εκκλησίας του Δήμου των Πιστών. Αυτό και μόνο θα μπορούσε να είχε επιβεβαιώσει ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που έχει να κάνει με την ίδιο συστασία του Βυζαντίου. Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, να προσεχθεί αυτή η αμμονή στο γεγονός ότι δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν κοινά, δηλαδή πόλεις, στο Βυζάντιο, διότι εάν τα αποδεχθούμε τότε δεν τελειώνει η αρχαιότητα στο, ε, στην ε, άλωση της Δυτικής Ρώμης, δηλαδή τον τέταρτο αιώνα, αλλά συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Βυζαντίου. Αλλά συνεχίζει μέχρι εκεί, γιατί αν δεχθούμε ότι τελειώνει ένα γεγονός αν πάψει να έχει την ιδιοσυστασία στην οποία, με την οποία αυτό προσδιορίζεται και αυτό είναι όπως την εποχή μας το κράτος έθνος και η ελευθερία μέσα στο κράτος έθνο στην ελληνική φάση, δηλαδή σε αυτό που αποκαλείται αρχαιότητα είναι η πόλη, το αντίστοιχο του κράτους έθνους και μέσα εκεί η κοινωνία εν ελευθερία που ε, εγκαθίσταται. Καλύτερη όμως επιβεβαίωση... Από την ιστορία δεν υπάρχει για το τι συνέβη στη συνέχεια, δηλαδή μετά την άλωση. Και είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η είσοδος στην τουρκοκρατία γίνεται με τις πόλεις, τα κοινά, επιβεβαιώνεται. Αυτό που κατά παραφθοράν ε, αποκαλείται κοινότητες είναι η πόλης κράτη της όπως συνεχίζουν αδιάπτοτα από την αρχαιότητα, την κρατοκεντρική αρχαιότητα... και μάλιστα με ομοθετικό τρόπο συναντάμε τις πολιτείες... δηλαδή τα πολιτιακά συστήματα τα οποία γνωρίζουμε στην κρασική εποχή... μέσα από τις περιγραφές του Αριστοτέλη. Εάν κάποιος από εμά κρατάει τον Αριστοτέλη και βλέπει ποιε είναι οι αρχές... όχι τα αξιώματα, οι αρχές που διέπουν τη δημοκρατία και αναζητήσουμε μία δημοκρατική πόλη κοινό στην περίοδο του Τουρκοκρατίας θα διαπιστώσουμε ότι με ομοθετικό τρόπο αναπαράγεται το ίδιο καθεστώς. Δεν θα σας απασχολήσω γιατί δεν ε, μας περισσεύει ο χρόνος αλλά αυτό όμως έχει επίσης να κάνει με την συζήτηση που γίνεται όχι απλώς για την ίδιο συστασία. Η Ρώμη έχασε την ιδιοσυστασία την ταυτότητά τη διότι έπαψε να είναι ανθρωποκεντρική. Ο ελληνικός κόσμος δεν έχασε την ίδιο συστασία του διότι, την του διότι διατήρησε τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Γι' αυτό και ας μου επιτρέψει ο σας, να πω ότι η έννοια της πολιτιότητας της οποίας είμαι ο δημιουργός έχει ορισμένο περιεχόμενο το οποίο Ανάγεται και το έχω αναλύσει και στην τουρκοκρατία. Δεν είναι η εκκλησία που προσδιορίζει το κοινό, ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα των κοινών που προσδιορίζει και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό είναι το μόνο λαϊκό, κοσμικό εκκλησιαστικό σύστημα που υπάρχει στην Ευρώπη την περίοδο αυτή. Διότι ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης ανοίξει στην εκκλησία. Δεν πρέπει να το αγνοούμε και πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι η έννοια της Εκκλησίας στην περίοδο της Τουρκία, ανεξαρτήτως του πώς γίνεται ο διάλογος σε επίπεδο κορυφής η έννοια της Εκκλησίας δεν είναι ο πατριάρχης ή ο ιερέας το λένε τα συντάγματα της περίοδου αυτής των κοινών που υπάγουν την Εκκλησία στις συνοδικέ συνελεύσεις των κοσμικών. Επομένω υπάρχει μια συνέχεια που αποδίδεται μέσα την ίδιο συστασία την ανθρωποκεντρική των κοινών, που είναι η πόλεις, όπως μετεξελίσσονται στην περίοδο της Οικουμένης και επίσης όπως αποτυπώνονται μέσα από την ίδιο προσ... προσωπία, δηλαδή το ελληνικό κεκτημένο το οποίο αναπαράγει ολόκληρη και διακινεί ολόκληρη την ελληνική γραμματεία. Ώστε η δυτική παριά του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος η Ρώμη, η Δυτική Ρώμη μεταστεγάστηκε στη Δεσποτεία κατά την, τον τέταρτο αιώνα θα επανέλθει στην ανθρωποκεντρική τρόχια με την αναγέννηση. Αλλά προσέξτε πώς θα επανέλθει στην περίοδο της αναγέννησης μέσα από την μετεγκατάσταση την μετακένωση στην Ιταλία και πέραν των Άλπαιων τη αρχαιότητα των θεσμικών και λειτουργικών παραμέτρων της αρχαιότητας, των κοινών, που στη Μέν Ιταλία παραμένουν κοινά, πόλεις, στην δε πέραν των Άλπων, αφού εγκαθίστανται μέσα στο φεουδαλικό πεδίο μετεξελίσσονται στην τριτοκο... τριτοκοσμική της εκφορά της κοινότητες και της corporation, τις συντεχνιακές συζωματώσεις που γνωρίζουμε στη συνέχεια. Ή... Η μετάβαση αυτή σε συνδυασμό με την εξέλιξη του ιδιωτικού φεουδαλικού πεδίου σε κρατική δεσποτεία ξέρουμε τις αυτοκρατορίες που γεννιόνται την περίοδο αυτή σιγά σιγά είναι που θα μας οδηγήσει στο μεγαλειώδες γεγονός της μεγάλης ανθρωποκεντρικής κλίμακας που είναι ο νεότερος κόσμος ώστε στη Μεν Ανατολή η αρχαιότητα συνεχίζει μέχρι το την ελληνική επανάσταση και αποδομείται με την συνολική ήττα του ελληνισμού που συντελείται στη διάρκεια ενός αιώνα τελικά μεταξύ του 1821 και του 1922 με άλλα λόγια στην αποδόμηση του ιστορικού κεκτημένου του ελληνισμού που συγκροτεί την έννοια της αρχαιότητας τη μετάβαση από το έθνος κόσμο σύστημα στο έθνος κράτος ενώ στη Δύση έχουμε αυτή τη μίξη της αρχαιότητας των κοινών και των θεσμικών τους ε, παραμέτρων με την κρατική δεσποτία που οδηγεί στο νεότερο ανθρωποκεντισμό και στη μεγάλη κλίμακα. Θα μου πείτε και εκεί τελειώνει βεβαίως όπως ξέρουμε το 19ο αιώνα αυτό το σύστημα των κοινών της αρχαιότητας. Εκεί καταργείται και συγκροτείται ολόκληρος ο κοινωνικός οικονομικός και συγκροτειται ολοκληρο ο κοινωνικος και πολιτικο ιστος με βάση την έννοια αυτού που λέμε της νεοτερικότητας... του κοσμού συστήματος μεγάλης κλίμακας. Θα μου πείτε όμως... έχει σημασία να τα συζητάμε σήμερα όλα αυτά. Έχει τεράστια σημασία. Και κλείνω με αυτό. Έχει τεράστια σημασία διότι στη βάση του επιχειρήματος... ότι το τέλος της αρχαιότητας... Ε, ορίζεται στον τέταρτο αιώνα... θα στηριχθούν όλα τα παραμορφωτικά σχήματα... που προσεγγίζουν τη σχέση του παρόντος με το παρελθόν παράδοση και νεοτερικότητα, βιοτεχνική και βιομηχανική κοινωνία, η μαρξική αντίληψη για τις δουλοκτητικέ, δου, δουλοπαροικιακές και ε, καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές κοινωνίες και ούτω καθεξής. Θα επικαλεστώ μόνο ένα παράδειγμα για, ποια, για το ποια είναι η σχέση και πού τοποθετείται η νεωτερικότητα μέσα στο συνολικό εξελικτικό γίγνεσθε. Είπαμε ότι η μεγάλη κλίμακα είναι μια, ένα άλμα προς τα εμπρός, όμως ανθρωποκεντρικά η βιολογία δηλαδή της ελευθερίας που τοποθετείτε μας λέει ο Βιντάλνα Νακέ ότι μπορεί να μας εμπνεύσει η αρχαιότητα μόνον σε ό,τι αφορά στη σχέση μας με την φιλοσοφία να διαβάσουμε τους φιλοσόφους διότι αυτοί υπερέβησαν την πραγματικότητα και στοχάστηκαν κάπου στο υπερπέραν όμως η ελληνική γραμματεία της κλασικής εποχής δεν κάνει λόγο παρά μόνο για τις πραγματικότητες της πόλης. Ε, Εάν δεχθούμε ότι όπως μας λέει η αρχαία δημοκρατία δεν μπορεί να μας εμπνεύσει γιατί η δική μας η νεότερη είναι ανώτερη τότε πρέπει να θέσουμε το απλό ερώτημα γιατί δεν μεταστεγάζουμε την έννοια της ελευθερίας που μας διδάσκει η νεωτερικότητα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο και στην ατομική μας ζωή να αποφασίζει κάποιο άλλος για μας γιατί την ελευθερία στην ατομική μας βάση σήμερα την ορίζουμε ως αυτονομία αλλά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο ως απλό δικαίωμα να διαδηλώσουμε μας χρειάζεται το δικαίωμα γιατί κάποιος άλλος κατέχει το πολιτιακό σύστημα. Αυτή είναι η απάντηση στο στάδιο που διέννησε από την εποχή του Δράκοντα μέχρι την εποχή του Περικλή η αρχαία πόλη και επομένως που ορίζει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία που τη συναντάμε όπως και την Ολιγαρχία και τα άλλα πολιτεύματα και στο Βυζάντιο στα κοινά και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το έχει σημασία λοιπόν για να συλλάβουμε την κοσμοϊστορία. Έχει σημασία για να αντιληφθούμε πώς έχουμε εξελιχθεί μέχρι σήμερα. Έχει σημασία για να συλλάβουμε τις έννοιες. Να ξέρουμε τι εννοούμε ελευθερία, δημοκρατία, οικονομικό, πολιτικό σύστημα και Έχει σημασία για να ξέρουμε ποιο είναι το μέλλον, πού εξελίσσεται ο άνθρωπος έχει επίσης σημασία για τα καθημάς, για τον ελληνικό κόσμο, διότι η τοποθέτηση του τέλους της αρχαιότητας στον τέταρτο αιώνα θα οδηγήσει σε σκέψεις για την ασυνέχεια του ελληνικού κόσμου και την άρνηση της ελληνικής ιδιοπροσωπείας. Επομένως, τι συγκροτεί συνέχεια και τι ρίξει ή τι ρίξει μέσα στη συνέχεια. Και θα μου πείτε μόνο για την ιστορία έχει αυτό σήμερα σημασία. Έχει τεράστια σημασία για αυτό που βιώνει ο ελληνικός κόσμος υπό το κράτο έθνος. Έχει σημασία δηλαδή να ξέρουμε τι σπτέει. Γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές να δηλώνεται ότι επειδή σε μας δεν επήλθε το τέλος της αρχαιότητας όπως τη Δύση και δεν περάσαμε από τη Φεουδαρχία, έχουμε όλες τις επιβαρύνσεις, ποιε επιβαρύνσεις, τη δημοκρατίες του ανθρωποκεντρισμού δηλαδή, τις οικουμένης, και αυτές είναι που δεν επιτρέπουν στο σύγχρονο κράτος, έθνος, δηλαδή ένα προσωλόνιο ως προς την συνολική του αντίληψη πολιτιακό σχήμα, που θέτει την κοινωνία στην ιδιωτική της σφαίρα, να ε, λειτουργήσει όπως λειτουργεί και στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Με άλλα λόγια, η σήμανση του τέλους της αρχαιότητας στον μεταχιστών ή στον Χριστόν ή στον δέκατο ένατο αιώνα έχει αξία διότι επιβεβαιώνεται η στον δεκατο ο αιωνα εκδοχή από τις πηγές άρα ανταποκρίνεται σε μια επιστήμη, σε μια αλήθεια και όχι σε μια ιδεολογική επιλογή που δικαιώνει την νεότερη ηγεμονία του δυτικού κόσμου αλλά έχει και τεράστια σημασία για πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ζωή των ανθρώπων σήμερα, την πραγματική ζωή και όχι μόνο με την επιστήμη. Σας ευχαριστώ.